Πες ότι είσαι Μολδαβός! Εγώ? Ναι. Να σου πω ότι με το προκάκι σου. Προτιμά! Και παίρνεις 700 ευρώ μισθό. Δίνει ο Μολδαβός 900 ευρώ το δίμηνο που μην δίνουμε εμεί οι ταξιτζίδες. Κερδισμούν στα Βασίλια από το Μαρούσι. Γεια! Άκουσα λέει ότι ο Βεντζέλος τσάκινγκ για Σοσίβιο. Ναι. Μα σοβαρολογεί το Σοσίβιο ότι σκορπίζουν ταυτά του. Έχω φτιάξει εγώ μια σχεδία με τέσσερα βαρέλια και με τάβλε από πάνω. Και με ημάντε στα πατά που δεν τα λίγε στα μάρμαρα. Πες στραμπά, να το, το δώσω δω εάν.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 Είναι αυτό να της πεις. Ντροπή και είναι και θρήσκα. Από τη στιγμή που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που εκφράζουν τέτοιες απόψει και οι άλλοι κάθονται και τους ακούν χωρίς να, πάνε να τους πλακώσουν στο ξύλο, τέρμα. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα.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 Θέλει να μου πει τρώτα απλούσια τα παιδάκια. Φαντάσου που ξέπεσε ο Βενιζέλο. Κακομαθημένο λοιπόν. το έχει το παιδάκι σε αυτό καταλαβαίνω εγώ. Όχι, ξέρει, αντιλαμβάνεται τι γίνεται στον κόσμο. Να σου πει. Αντιλαμβάνεται, αντιλαμβάνεται... ποιο ξέρει τι κατήχηση ακούει στο σπίτι, τι του λε. <laughs> μην το μεγαλώσει και βγει σε ριζέο. Να μη σκύβει το κεφάλι. Δεν ξέρω τι θα βγει, α αποφασίσει μόνο του. Εκτέ πάντω. Επάντω, και... αν μεγαλώσει σε ριζέο, δεν είμαι σίγουρο ότι θα του σκύβει. Για πε, στην καλύτερη να του φωνάζει το μεγαλώσει η επαναστατικά, επαναστατικότατατα, go back ήθελα να απαντήσω και στο φίλο σου σε ένα πολύ καλό ακρότη που έχεις που είπε ότι αν θα γίνει κουκουέ, αν το πάμε πάει εκεί και εκεί και εκεί και εκεί τα έλεγε χθες, αυτά. Ναι. Λοιπόν, αν έρθει μαζί μας θα μείνουμε και 24 ώρες αλλά μόνοι μας δεν γίνεται τίποτα, πρέπει να έρθει και αυτός μην περιμένει από τους μόνο. Αποστολή, Έλα. να πεις χοντρό που είπε για τα 70 ευρώ το μήνα 70 να είναι οι ώρες του και αυτές να είναι στον καμπινέ. Χαίρετε. Αποστολή? Ναι. Γιας yes. Μου θυμίζουν όλοι μαζί τα κόμματα την αντίζει αποστολή τη Ελλάδα. Σαν να βλέπουν. το ΣΥΡΙΖΑ και την διακολογούν. Πες πες κάτι θα γίνει. Σε πήρα τόσε φορές που σχεδόν ξέχασα ότι θέλω να πω. Λοιπόν, λέω ο Βενιζέλος που θυμίζει πολύ τιμάνα όταν ήμουν ένα μικρότερο. Κίνει παραδείγματα, λέει ο γιοργάκι, λέει Κοίτα, τι καλούς βαθμού έχει και λέει, είναι ρεμάνα, αλλά ο Κωστάκι έχει γειρότερο από μένα και έλεγε μηντάσκαν, παιδιά, εμένα μου μιάζεται να μία σε αυτού. Έτυχε ο βενιτένο. Θέλω να μοιάσουμε στου μισθού των 90 και των 70 ευρώ. Δεν τιάζω τι άλλε χώρε παίρνει 150 και 2000 Επίση, κάτι άλλο θέλω, από το ξέχα. Είδε. Κάποιοι με το σχολή. Έλα! Έλα καλά. <συλίξε> Δεν δε μου λες. Α... Πες στη γυνέκα να μη μιλάει από μέσα. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Κάστε γαμό του να φάμε ρε π*** μου. Πες της δώσ' μια σφαλιάρα λέει ότι όταν θα ανακάψει η Ελλάδα επειδή αγαπάει τι γυλούλες θα τους κάνει λέει, ένα ωραίο μνήμα Για το Σαμαρά όλα αυτά? Ναι, yeah, για το Τροπή το Αντί να κάτσετε να τον καμαρώσετε να σκεφτείτε yeah. ότι είναι 24 ώρες εκεί πέρα, δεν κοιμάται τα βράδια σβήνει στο ουίσκι του μουρούντι τα σημάδια, yeah. όχι άλλο είναι αυτό, αλλά τέλο πάντων και ο Σαμαράς θα κάνει αυτά Εγώ με 30 χρόνια με αυτό ο μέλος, αλλά τώρα θα του γά, αλλά όχι άμα τους πηδείξω να του δώσω αξία Έλα, Ρετόλ, μακράν, μακράν όμω, καλύτερο στήθημα του χτισινοβραδινό στην Ελληνοφρένια. Πάρτε όλοι το παπάρ, ω το πει, Ανδρέο και Δημάν. Φοβερό, αδερφέ, φοβερό. Και κάτι άλλο για όσου θυμούνται, η εκείνη και η Μαρία η Χούκλη, προεκλογικά στι προηγούμενε εκλογέ, κάνει μια εκπομπή πάλι εντυμένη στα άσπρα, περνώντα ανάμεσα από άστιγου που κοιμούνταν σε χαρτόνια να μα πείσει για τον Γαντζάκ. ...πένω το ευρώ, που είναι η ισοτηρία μας. Γενικά, ό... είναι η ισοτηρία μας, όχι, τύπος ο Σαμαράς. Ο oh, Σαμαράς. Πού πάλι πήγε τα άσπρα της η Βάλε τα άσπρα σου και εδώ και κάνε τη γλάστρα σου, δίπλα από το κοταρίδι. Όποιο κατάλαβε, αδερφέ, κατάλαβε. Εγώ αυτό. έχω ψηφίσει είναι, όλα τα δύσκολα μέτρα... ...και γι' αυτό είναι η Ελλάδα στο ευρώ. Είς, Αν είμαστε αυτό. σαν και εσάς, Τα είχαμε ρούβλοι τώρα! Αυτές τις δύσκολες αποφάσεις που πήρε Σάδωνη αφορούν τους άλλους, αφορούν το λαό και δεν αφορούν εσένα και έπαιρνε 10.000 εκατομμύρια. Πάρε και εσύ 500 ή 700 ή 300 εσύ για να παίρνω εγώ και σώσενε. Τι mm. να άλλο με 10.000 εκατομμύρια; Αποστόλιο τι Έλερε παιδάκι μου, εκατό Δεν μου λε. Ο κύριος αντιπρόεδρος λέει ότι στη Μορδαβία 70 ευρώ. Οι υπουργοί και οι βουλευτέ πόσα παίρνουνε, 100 ευρώ, 500. Να προσαρμοστούν και οι δικοί του μισθοί. Δεύτερο, αυτό που έδινε τη συνέντευξη αυτές που δεν θέλει να το. δεν ήταν online με το θεό και έλεγε τέτοιε μαρτυρίε. Ακούει τι λέει και θέλει να το ψηφίσω να το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 Να σου πω, μπορείτε αύριο να βάλει τη δήλωση εκείνη τη ομαρά ότι θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να πάμε, και μετά τον Αυλόνι να το απαντάει με εκείνο το αμύμητο: Ωραία που πάμε. Και θα πω και κάτι άλλο. Αυτή η κυβέρνηση ξέρουμε πού πάμε, ξέρουμε πώ πάμε και ξέρουμε πώ θα φτάσουμε εκεί που πάμε. Ωραία που πάμε, ρε. Πού πάμε, πάμε. Σα λέω ότι είμαι σίγουρο ότι θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να πάμε. Έχουμε πολύ ώρα ακόμα να πούμε. Λοέ τη Λη Λη Polis, si cosetja ban di era, meto arduza, vi marxo, Λοιπόν, μια ιδέα για παραγγελία για την παρασκευή. Λοιπόν, αν μπορεί να πατρέψει το ηχητικό αυτό τη στην Τζαβέλα που λέει αν η Ελλάδα, με το ηχητικό του άθιο που λέει να καεί να καί το Βορτάριο Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για την οικονομική διακυβέρνηση, τουλάχιστον η Ελλάδα αν καεί, να καεί για να υπάρξει μια συνοχή και μια πραγματικά. Ενωμένη Ευρώπη. Ρίξτε φάπε πολιτικού στα καΐτα μπουρδέλε, Βουλή. Κάντε φίλε, καλά είσαι. Καλά εδώ. Εσύ ξέρεις ρε, γιατί σε πήρα. Υπήρχε μια παλιά που είχε πάρει τηλέφωνο, α, δούλευε στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο τέλος της λες μια ατάκα, Εσύ ισχυρίζεται το Σκοπιανό, που της έλεγε χτύπα, πάρε το ένα. Ναι. πάρε το δύο και το ζώο αυτό μίλαγε συνέχεια. Πα αυτό, αν μπορεί να το βάλει, θα με υποχρεώσει.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 Ναι, παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω για το νό σύνθημα. Από που καλείτε? Δεν σχέση. Έχει από Υπουργείο Εξωτερικών είμαι. Δεν έχει σχέση. Από, εξ, από Υπουργείο Εξωτερικών? Καλά, ιδιώτηση είμαι. απλώ καλό, απ' έξω. Αχα. Απαντήστε το 6. Ευχαριστώ. Του. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ, γιατί θέλω να τα δώσω για τον διαγωνισμό εδώ σε σύνθημα. Ε, ξέρετε, εγώ επειδή είμαι ο φροντιστής εδώ πέρα μου, κλητήρας, τα γράμματα, ε, δεν είναι εδώ ο συνάφος, θέλετε... πατήστε το 8 αν θέλετε. Και το 8 γιατί? Γιατί λείπει αυτή τη στιγμή εδώ ο συνάφος, έχει πάει με τον άλλον το 8 στο 8 που... και μιλάνε στο το 8. Που... Α, το πού, Που τσομπολεύουνε. Ναι. ναι, ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Ναι, γεια σα. Σας. Θέλω να ρωτήσω για το δώσε σύνθημα. Α, μου είπαν από Υπουργείο Εξωτερικών παίρνετε. Τι σχέση αυτό, εί... Όχι, λέω, ναι. ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Εσεί είστε που χειρίζεστε το μακεδονικό. Κιάνει σου να χαρχουδικό, καιρό να μετανιώσει. Γίνε διστροποποιητικό. Αν θέλει να, αν θέλει να πλητώσει. Μέλα.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 500 ευρώ, το θεωρώ προσβολή θέλω να μου δώσετε πίσω τα χρήματα τα οποία έδωσα με τα βαριά και ανθιγιεινά ένσημά μου Εκείνη που εξαπάθησαν να ψάξετε να τους βρείτε στο περιβάλλον σας με τον κύριο Χριστοφοράκο δεν έκανε κανένας σικοδόμος, κανένας εργάτης κανένας ναύτης παρέα το ίδιο με τον κύριο Λιάπη, δεν έκανε ένας εργάτης δεν έκανε παρέα ε.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 Πάει λοιπόν αυτό που λέγεται περήφανος ελληνικός λαός και πρέπει ο λαός να το πάρει χαπάρι και να την ανακτήσει καταδικάζοντας πρόσωπα και πράγματα και κόμματα Μα ένας, δύο. Τι είναι επένδυση που δώσατε τους δρόμους και επειδή δεν οικονομήσατε αρκετά τους δώσατε και ένα δισεκατομμύριο Τι επένδυση είναι το, που, το ξεπούλημα των δημοσίων οργανισμών Επένδυση κατά τη γνώμη του κείμου να ανοίξει ένα εργοσθέσιο ένας ένα, Σήκολα ε Είσαστε απαταιώνες. Εκμεταλλεύεστε την ανθρώπινη αδυναμία. Έβγαλαν Και τη ζωή μα κυβέρνα. Γεια σας Γεια σα, Ρία Λεφέ. Ναι, Ναι ήθελα να σας παρακαλέσω να πείτε τον Αποστόλη. Ναι, αξύ, τον πείτε, Αποστόλη κάνετε, να πούμε. Θα τον πούμε. Μήπω κάνω λάθος Όχι, πείτε μου. Έχει ένα τραγούδι του Τσιτσάνι του 52 γραμμένο. Το οποίο λέγεται Φτωχέ διαβάτη. Το είπε σωτηρία Μπέλου. Αν μπορέσει να το βάλει, θα ακουστεί. Δηλαδή αξίζει το Θα, θα, θα του τον πω. Έγινε, φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ. Από Θεσσαλονίκη ε, Δεν το κατάλαβα. Mm. Ewγάła, i nie markota, a Nie, my soi, myśmy jedyne. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Δεν το το πρωί και να Α, sorry, για πες Δεν ζητάω πολλά, για αύριο Για αύριο Θέλω να βάλεις το μαζί Αυτό που αυτό αναιρείται Να λέει αυτό που είπε τώρα μα φερνάνε για οι Και καπάκι τον ίδιο να λέει Απολύτως, απολύτως Μα, μας εκλαμβάνουν ω οι ληθίους Απολύτως Ή ως μαζίες Απολύτως Όμως στις άλλες Η θα γυρίσει Κι όλοι οι λι, λιλί που πολλοί Εμένα θα, εμένα θα ψηφίσει Ωπα! Κομουνχή! Άπαπα! Ξέρα θα να σε πω ρε αύριο Θέλω καμπαρές στον Πειραιά <χωρή> Την Παρασκευή κάνε ένα ωραίο ρεμίξ Με την Ασημακοπούλου Και εκείνο με τον Δημιάτο Λέλα <χωρή> σου <χωρή> Δημιάτο Λέλα σου Δημιάτο Ναι. Για μια διαφήμιση θέλω να κάνω. Τι διαφήμιση? Για ένα καμπαρέ στον Πειρέα. Καμπαρέ στον πειραή, πάνε ναύτε ακούω. Έχει ναύτε πολλού, μαζεύει ναυτικό. Μέσα, σκάνε μήτι με τη φρεγάτα. Ρε Μίτσο, ε, θυμιατό πέσαμε, ρε πού. Πώ πω, πώς. θυμιατό, είσαι τι είσαι, εσύ. Θυμιατό, ανιστήριζε. Ξαπτέριγο. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Μπορεί να μου δώσει κάτι να μιλήσει σοβαρά. Ο Μίτσο, ποιο είναι ο ναύτη. Εμαλάκια, μπορεί να μου δώσει κάτι να μιλήσει σοβαρά. Και είμαι νομικό και μου μιλάτε έτσι, παρακαλώ. Τι γνώμη έχετε για τον Τζαρούχι. Α σου πω, με, με ξέρει εμένα και μου κάνει πλάκα. Ποιο είσαι ο τάξο με ρε ότι άμα θα Για πε. Ε. Ναι. Ασου γεμίσω τον κόσμο λεπιδιέ. Λεπιδιές. Ναι, ναι, ναι. Καλέ καμπαρετζή ήρεμα, έτσι κάνεις και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτη. Να ξέρει. Θα μου δώσει κάποια όλε τρίχε. Ορέο τρόπο, ωραίο τρόπο. Καπαρετζά και μιλάτε έτσι. Ρε, π... Πάνω σε θυμιατό, πέσαμε, ρε Ντάξει, με νομικό μιλάτε. Να μου δώσει κάμια Μισό ετον, να κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια, δηλαδή και στο καμπαρέ, κάνε και τέτοια. Ρε, θυμιατό, δεν Πύθια έξω. Για σένα δεν είναι αυτά έλεγνων. Εσύ και τον λυγανιστή, τι να κάνει. Καλά τώρα, εντάξει αλλά επειδή και μένα λίγο με βοητεύει το επάγγελμα, από την αλήθεια μου. Ότι δεν ξέρω με... βέβαια τι κίνηση υπάρχει στον πυρερά, αλλά από τη διάλλαφω, έχει αμα τουρισμό. Με. Θα με πάρετε. Αμαν με γνώρισε, θα σου φύγουν τα όρα. Αμα δει σε να δει. Κάνω χορευτικό πολύ καλό. Και στο τραπέζι. Πρακέζα, θα μου δει κάποιον συνό. Στον... Την πάω την κολόνα σε ένα λεπτό τρει φορέ πάνω κάτω. <laughs> και χωρί δεκάπατο και με δεκάπατο. Να ξέρει. Έμακα θα μου δώσει κάποιο είναι εδώ. Εντάξει, με νομικό μιλάτε. Με νομικό και με βουλευτέ. Τι, παρακαλώ. Και ο τόνος να είναι ανάλογο. Το θυμιατό τι είναι, που βάζουμε το καρβουνάκι. Αντε και γα... Σου γα... το σου γα... Πάντως, τέτοια γλώσσα από δεν την περίμενα. Οπα! Ένα, μαέστρο!